Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η στροφή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της συμφωνίας. Δεν υπάρχει στροφή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει στροφή από την πλευρά της ηγετικής ομάδας ναι. και ε, του κυβερνητικού επιτελείου. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επαναφέρει στην τάξη, θα τραβήξει από το Μανίκη όπω είπε ο σύντροφο πρόεδρος πρόσφατα την ηγεσία, την ηγετική ομάδα, η οποία δυστυχώς φαλτσάρει, στρέφεται, αποδέχεται... Η, το επόμενο ερώτημα είναι: Υπάρχει λύση εκτό αυτού του πλαισίου κανένα ανάποψη. Δηλαδή, η σύγκρουση που εσεί προτείνετε μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα παρά τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, τώρα τίθεται ένα θέμα από τον κύριο Βαρουφάκη που έχει να κάνει με την οικονομική ασφυξία, όπω λέγεται. Θεωρείτε ότι αυτά τα διλήμματα είναι ξεπερασμένα, δεν υφίστανται στην πραγματικότητα. Μα, μα η κυβέρνηση η ίδια με τη συμφωνία αποδέχτηκε αυτό το πλαίσιο τη ασφυξία. Ε, η κυβέρνηση η ίδια αποδέχτηκε ότι του επόμενου μήνε θα βρίσκεται με το πιστόλι στον κρόταφο χωρί χρηματοδότηση, γιατί αυτή η συμφωνία δεν είχε κανένα αντάλλαγμα. Ναι. Δεν είχε κανένα χρηματοδοτικό αντάλλαγμα. Θα βρίσκεται διαρκώ με τη φιλιά στο λαιμό να πάρει νέα μέτρα. Δείτε τι γίνεται το Μάρτιο. Έχει να πληρωθεί η δόση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Σωστά. Τα έντοκα ε, γραμμάτια επίση, τόκι κλπ. κλπ. Δεν μπορεί αυτό το ασφικτικό πλαίσιο που αποδέχτηκε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει στοιχειώδες ανάσες για το λαό. Πρέπει αυτό το πλαίσιο να σπάσει. Δεν είμαστε εμείς κάποια ακραίοι κομμουνιστές οι οποίοι θέλουμε τη σύγκρουση με την Τρόικα και τη διαγραφή του χρέους. Αυτά όλα είναι επιτακτική αναγκαιότητα. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο λαός τις επόμενου μίλες αν δεν βγάλουμε από πάνω μα τη δουλειά. Αν δεν επέλθει αυτή η σύγκρουση όχι με τους εταίρους μας, mm. αλλά με τους δανειστές που επιδιώκουν ο λαός να θυσιαστεί για να εξυπηρεθεί, εξυπηρεθεί κανονικά ένα δυσβάστατο χρέος. Αυτή η δηλαδή δουλειά πρέπει να βγει πάνω mm. από το λαιμό του λαού. Από όσο και... διάβασα πάντως θα... εσείς προτείνετε και την υπερψήφιση της πρότασης νόμου που κατεβάζει το ΚΚΕ, Φυσικά, Φυσικά, έτσι. Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαταστήσουν την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρουν την ηγεσία και την κυβέρνηση στι ιδρυτικές προγραμματικέ αρχέ του ΣΥΡΙΖΑ και στι δεσμεύσει, και δυστυχώ αυτή η ευκαιρία φοβόμαστε ότι θα χαθεί με βάση και αυτά που είδαμε χθε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ λίγοι όρθωσαν το ανάστημά του και είπαν όχι στα σχέδια τη κυβέρνηση. Όπω αναφέρουν οι πληροφορίε, μία... δεν ήταν πάνω από 10 άνθρωποι, 10 βουλευτέ. Του ναι. καλούμε για μία. Να αφογκραστούν το λαϊκό αίσθημα. Ο κόσμο, μέρα με τη μέρα, συνέρχεται σιγά-σιγά από το σοκ που υπέστη από την ελπίδα ε, που αντιπροσώπευε ο ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του και η στάση τη κυβέρνηση των πρώτων ημερών. Ξαφνικά, ο κόσμο συνειδητοποιεί το αδιέξοδο και τι υποχωρήσει και αρχίζει να συνέρχεται και να απαιτεί ναι. από την ηγεσία, από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψουν στι δεσμεύσει. Έχουν λοιπόν μια ευκαιρία με την πρόταση αυτή του ΚΟΚΟΕ είναι de facto. Μία κίνηση που μπορεί να διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Μπορεί να διαμορφώσει το σκηνικό για μία νέα αριστερή κυβέρνηση η οποία θα κάνει την απαραίτητη σύγκρουση και θα προχωρήσει στην εφαρμογή του ριζοσπαστικού προγράμματος που απαιτούν οι συνθήκες που αυτό είναι, με ρωτήσατε πριν, η κοινωνικοποίηση των τραπεζών είναι το, το βγάλσιμο της δουλειά του ε, χρέους. Από τον λαιμό του λαού, η διαγραφή του χρέου και μια σειρά ριζοσπαστικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση του λαού στο επόμενο διάστημα, στη βάση μια έκκλησης που πρέπει να γίνει στου Ευρωπαίου εργαζόμενου να ακολουθήσουν το παράδειγμα τη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να παλεύσουν για τα ίδια πράγματα τα οποία παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, στι δικέ του χώρε και να αλλάξουν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, από την Ισπανία και την νίκη του Ποντέμο. Συνολικά το πολιτικό σκηνικό σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Κύριε Γαραγιανόπουλε, ωστόσο επειδή βάλαμε μέσα και την κοινωνία και το λαϊκό παράγοντα, οι δημοσκοπήσεις ωστόσο δείχνουν ότι και οι εκλογέ, θα μπορούσε να πει κάποιο, ότι ο κόσμο ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ για να μείνει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαπραγματευτεί εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο που προτείνετε εσεί, δεν τίθετε ένα αμφιβόλο η ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα, όπω λέγεται. Ακούστε. Καταρχήν η ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα δεν μπορεί να ταυτίζεται με την υποστήριξη ε, ενός καπιταλιστικού, εκμεταλλευτικού οργανισμού, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. και η Ευρωζώνη. Και όσο ένα ε, να μιλήσουμε για τις χώρες του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή, όπως λέγεται, πορεία της χώρας, δηλαδή η πορεία της εντός των ασφικτικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουν τίποτα να κάνουν τα συμφέροντα του λαού, Κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία, από το Νεό Ποτάμι, από το Πασόκ. Ο κόσμος δεν σε αυτά τα κόμματα, στράφηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στάφηκε στο ΣΥΡΙΖΑ όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υπεράσπιζε αυτή τη λεγόμενη ευρωπαϊκή πορεία, αλλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε ότι θα καταργήσει τη λιτότητα και θα καταργήσει τα μνημόνια. Συνεπώ η βασική επιλογή, η βασική εντολή που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ από το λαό 25 του Γενάρη είναι να καταργήσει τα μνημόνια και τη λιτότητα. Εμεί είχαμε καιρό τώρα προειδοποιήσει την ηγεσία ότι δεν μπορεί να συνδυάσει τι καλέ σχέσει με του δυνάστε του λαού, δεν μπορεί να συνδυάσει ανταλλάγματα προ του δυνάστε του λαού με το όφελο του ίδιου του λαού. Αυτό ναι. το αποδεικνύεται με τη συμφωνία που είχαμε. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει μόνο μία επιλογή: να κάνει τη σύγκρουση και να προχωρήσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά τη. Ναι. Και μιλάνε. Στην ηγετική ομάδα για ξαφνικό θάνατο, λέει. Εδώ ακούω την ρητορική και τα επιχειρήματα των παλιών μνημονιακών κυβερνήσεων. Ποιο θα είναι ο ξαφνικό θάνατο, Αν αποτινάξουμε από πάνω μα το ζυγό του χρέου, αν διαγράψουμε το χρέο, θα έχουμε κάποιο ξαφνικό θάνατο. Το τραπεζικό σύστημα, λέει, θα τεθεί σε κίνδυνο. Μα το τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα στα χέρια των αρπακτικών του ελληνικού λαού. Εκείνων που έχουν ε, αφιδό. Αλλάζει κεφάλαια, κεφάλαια με την εγγύηση του ελληνικού κράτου. Έχει χρεωθεί ο ελληνικό λαό για να συντηρούν αυτέ οι τράπεζε που δεν, κάνουν, δεν επιτελούν κανέναν κοινωνικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν οι τράπεζες να κρατικοποιηθούν και πρέπει οι τράπεζε να αρχίσουν να λειτουργούν προ όφελο τη ανάπτυξη τη οικονομία και του ίδιου του λαού. Κύριε Καρδενόπλου, επειδή Λέβαια, έχω μόλι. Αν αφαιθούμε στα σημερινά πλαίσια, θα οδηγηθούμε σε ξαφνικό θάνατο. Ε, Μία ερώτηση να σα θέσω, επειδή έχω δύο λεπτά και νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον. Ε, αυτό το κείμενο, αυτή η συμφωνία, με τον ένα ή άλλο τρόπο, από ό,τι φαίνεται, περνάει από, την, από το ελληνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ε, Εσεί ε... θα παραμείνετε ω κομμουνιστική τάση στο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που υποβλήθηκε. Καταρχήν, ποιοι είμαστε εμεί, γιατί εδώ υπάρχει μια φιλολογία το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε δύο-τρει άνθρωποι κλπ. Λοιπόν, ε, δεν ανέφερα ε, ε, ε, ε, ε, κάτι τέτοιο έτσι, ε, ε, το, ε, το, το λέω, Δεν το λέω για σα, yeah τάση ιδρύθηκε το 2013, είναι μια πολύ καινούργια, είναι η, η καινούργια, η πιο καινούργια, η πιο νέα τάση σε αυτό το κομμά ναι. ε, με τις υπογραφές 300 μελών του κόμματος από 65 διαφορετικές τοπικέ οργανώσεις το 2013 ναι. ε, στη βάση ενό κειμένου που κατέθεσε στο ιδιωτικό συνεδρίο και σήμερα σαν αποτέλεσμα αυτής της τολμηρής ε, εναντίωσή της στην υπαναχώρηση της κυβέρνηση και της από τις προγραμματικές αρχές του κόμματος Ορίσει πρωτόγορη απήχηση. Συνεπώ μην βιάζονται κάποιοι να μα χαρακτηρίζουν μια σημαντική μειοψηφία. Είμαστε μια σημαντική τάση η οποία εκφράζει μια σημαντική μερίδα τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, απαντήστε μου τώρα και στο γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Εφόσον υπάρξει συμφωνία ναι. και περάσει αυτό από τη Βουλή, εσείς θα παραμείνετε. Εμεί φυσικά και θα παραμείνουμε και θα δώσουμε τη μάχη να προστατεύσει λοιπόν. ο ΣΥΡΙΖΑ τι ιδρυτικέ του αρχέ και Εάν εφαρμοστεί και αν περάσει και εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, θα έχουμε ένα οδυνηρό φαινόμενο τι επόμενε εβδομάδε. Τον de τον σχηματισμό, την de facto δημιουργία μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα υποστηρίζεται πλέον από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΟΤΑΜΗ. Αυτή την οδυνηρή προοπτική που θα συνιστά ανοιχτή προδοσία των εργατικών και λαϊκών συμφέροντων παλεύει να αποτρέψει η κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλους τους αριστερούς αγωνιστές να τη στηρίξουν συμμετέχοντας στη συζήτηση που θα ανοίξει το κόμμα το επόμενο διάστημα και στηρίζοντας την πολιτική της παρουσίας σε όλη την Ελλάδα.